Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει, ο Γιάννης Μποσταντσόγλου Μουσικές δείξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου, Τάσος Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα. Οι Βρωμιάριδες Όλα, άδερφούλοι μου, τα σηκώνει το μαγαζί, καθώς ο άνθρωπο είσαι και μπροστά σου ανοιχτές τη παλιοκαινωνίας. Περιμένει να πούμε το σφάρμα να σε μαγαρίσει στη γωνιά. Κι όλο θα βρεθεί στην ανάγκη, κι όλο θα πλώσεις το ξερό σου στην ατιμία, κάτι θα χταρνιάσεις, κάτι θα τερά κάτι θα φουμάρεις, κάτι θα μαλώσεις. Ο πάσα άνθρωπος δεν έχει το ίδιο μυαλό με τον άλλον. Εσύ πολύ, ο παρακι λίγο, ο παραπέρακι μέτριο και τραβάει ο καθένας το καλτερίμι του, ανάλογα με την κλάβα του και με τη γέμισή τη έτσι. Τώρα γιατί ο Τωτός φορούσε παπιόν. Διότι όλοι οι τωτοί φοράνε σικοτάκι Και τους κόβεις αμέσως ότι είναι κορόιδα που πάνε για μόστρες Από πού περικαλό μου κόλλησες μια προπέλα κύριε Τζέ μου, Και στήθηκε στο μαγκουράτο Όλος ο κόσμος φοράει γραβάτα Εσύ γιατί πεταλούδα Για να σε χωρίσουν Έτσι Το οποίο να μα βλέπεις μάγκα με παπιόν Και μάγκα με φαβορίτα Και μάγκα με τσιμπούκι στο στόμα Δώσ' του βαθυμό Είσαι βιτρίνας Και πας να μας κάνεις φλόμα με αλλιώτικα Καθώς έτσι κύχες πέντε τάλαρα αξία Δεν θα ήθελες να πεις στο ξεχωριστό Να τομολογήσεις το κύριε τοτό. Δεν το μολογάει ο τότό, Αλλά μπυρμπυλώνει το μάτι του Και κάνει τσαχπίνικα Και ο νεκτάρης ο φούσης, Κλείνει το μάτι στην παρέα του Κόφτε τον και σπάστε και πλάκες Λες Τον ρωτάει ο κλαίαρχος το παιδάκι δεν ανθίστηχες Έχει τώρα βάλει βαζελίνες πάνω στο τσίνουρο να γυαλίζει ο κύριος στοτό Και σαν πως έχει φέρει στα αλφάδη το φρύδι του με το τσιμπιδάκι. Έχει και κάτι σκερτσάκια μυστήρια που θυμίζουν Αγγελί Κούλα Νύχι γυαλισμένο και χεράκι κάτασπρο και άλλα πολλά Που μαρτυράν ότι το πρόσωπο τα γουστάρι τα μηδαλωτά. Άκου κύριε Λαβί, άκου και βγάλε τα. Άνθρωπος με λεφτά και με θέση, σοβαρός, που έχει και αυτοκίνητο βόλπο κατά δικό του. Άνθρωπος που τον τρέμουνε στη δουλειά του, να γυρίζει τα βράδια με την αλαναρία, διότι τα γούσα του δεν είναι της κεκλοφορίας. Με ταξωτόπου κάμισο και σκιστό σακάκι, μέχρι και που το λέγει του να έχει κάτι από αγγελικούλα. Με λυσί, δίχως ρο. Περι δίχως ρο. συγχώρεσέ Είπε στην αρχή να το ρίξει μπαταρέλα και να το μπλακώσει συναπλωτή καρπαζά ο νεκτάρης ο φούσης, Αλλά το φρενάρισε Διότι σου λέει ο κύριος Στοτός με το προπελάκι μπορεί να έχει το μέσον και να πέσουμε στη ζημιά Οι τέτοιοι αδερφάκοι είναι σαν τους μασόνους Το τι πως στηρίζονται μεταξύ τους και το τι πιάνει τα πόστα δεν λέγεται Must. Έρχεται να πούμε ένα ξένος που είναι αγγελικούλα εκ του εξωτερικού. Πότε τους βρίσκει αδερφάκι όλους του συναφιού, πότε κονομιέται, πότε μαθαίνει τα στέκια και τις γωνιές, ασύρματος δουλεύει. Και το ανάποδο γένεται άμα πάει ένας δικό μας όξο. Σε δώδεκα ώρες τον έχουν εμπάσει στο Κεζί μέχρι ψήχα μίγδανο. Να και να τον προστηρίξουνε Να και να πες η ρεκλάμα Να και να του τελειώσουν τα ρουσφέτια Κοίτα να δεις Ο Νεκτάρης ο Φούσης είναι άντρας Σωστός, πρόσβαρος και γραδιασμένος Όλα ναι Μέχρι κλοπή Μέχρι που να σου ρίξει και μια σουγιαδιά σε ώρα ανάγκη Αλλά τούτο εδώ το τέτοιο δεν το χωνεύει Τούτο και την προδοσία «Κάνω τι θέλεις, αλλάργα από ανώμαλα». «Πώς να τα πιεις δηλαδή με τον κύριο Τωτό, που προσφέρει καραφάκι και μεζέ και χαμόγελο». «Μα πιείτε μονσέρ, δεν πειράζει. Άμα γουστάρω να πιω το πλερόν». «Μα μου κάνετε ευχαρίστηση», λέει ο κύριος Τωτός και δώσου και χαλβαδιάζει τον Κλέαρχο το παιδάκι, το οποίον ο Κλέαρχος δεν την έχει ακόμα μυριστεί την άνοιξη» και πίνει και στρώνει κεφάλα και του χαμογελάει του σηκωτάκια. Ρίχνει το λοιπόν κάτι ξελιγωμένα ο Τωτός και δένει τη ζάχαρη να την κάνει σορρόπη. Πως ξέπεσε στον Περαία ο κύριος Τωτός ας είναι καλά τα τέσσερα παιδιά να πούμε. Καβάλισε το Βόλβο και αλλον Ζαμφάν να πούμε. Κι δάσου ξαβερίου παίζανε οι μάγκε Καλκούτα και σπάγανε τα τσιγκούρια του. Όπου σταματάει το Βόλβο και κουσουμάρει μια κεφάλα ο Αγγελικούλα. Παγακαλό πώ πάνε από εδώ στο Πασαλιμάνι. Σηκωθήκανε τα παιδιά να του πούνε έτσι κι αλλιώ. Και ο κύριο Στοτό έπεσε στι κάψει. Να πιω μια πογτοκαλάδα. Κατέβηκε την ήπια και του κέρασε κιόλα. Κι σε αδερφάκι μου το ξέχασε το Πασαλιμάνι και τον δρόμο. Και έγινε παρέα του. Και μου κάτι κατοστάρι κακόκιμα. Να τα βλέπεις και να λιγουρεύεις Επιτρέπεται Ήρθανε κάτι με ζευδάκια Ήρθανε κάτι καραφάκια Να και μεγάλωνε τον κεζί Και απάνω που του ζενιάζανε Λέει ο Φάνισο αλητεία Να σε πάω εγώ στο πασαλιμάνι Πήγανε στ' αυτοκίνητο, φύγανε και ήρθοφάνει στο πρωί ρεσί εσύ, μέχρι πέντα Το Νεκτάρις ο Φούσης η πάνω και του δώσει μια σφαλιάρα Γιατί ρε Νεκτάρι, διότι κύριε αλητεία. Ο άνθρωπος έστω είναι άρρωστος, έτσι να το πάρουμε αρρώστια αφού γεννήθηκε λεκιασμένος. Εσύ όμως, εγώ τι ρε Νεκτάρι, εσύ είσαι ο ρε Φάνι, που πας μαζί του να κάνεις τίμιες δουλειές, ρε. Κάνε μια κλοπή, κάνει μια απάτη, κάνε λαθρέα. Αλλά όχι αυτό, αδερφάκι μου, γιατί ο πληρωμένος είσαι εσύ. Ο μάγκας έκανε τα γούστα του και έπεσε πεντακόστα. Εσύ όμως πλερώθηκες να του κάνεις τα γούστα και εσύ την πήρες τη ρετσίνια. Το οποίο δεν είσαι άντρας και φύγει από την παρέα μισήσα πίσω στην καρπαζά. Έφυγε το λοιπόν ο Φάνης, ο Αλητία, και χάθηκε. Αλλά έλα που ξαναγύρισε ο κύριος Θωτός. Κόκκινο παπιόν τούτη τη δώσει και τσιγάρα αμερικάνικα και κεράσματα πλούσια. Κι όλο να ξελιγώνεται στον κλαίαρχο το παιδάκι. Ο κλέαρχος το παιδάκι καλαμάτιανός ήτανε, καλό παιδί και φρέσκο στο φράχτη. Είχε δηλαδή ένα αφιό με μαγαζί, ειδική γαλερίας και έγραψε ο θείο στη μάνα του να έρθει στον Περέα να μάθει την εργασία καθώσον εγώ παιδιά δεν έχω. Καβάλισε το λοιπόν κινοτομό ο κλέαρχος το παιδάκι και ανέβηκε. Του βάλε την μπλούζα ο μπάρμπας του και του δωσε και συμβουλές, τίμιες, εμπορικές. Αυτό είναι το σκάρτο, έτσι πουλάμε, έτσι κερδίζουμε, έτσι κάνουμε». Πούλαγε τα σκάρτα ο κλαίρχος, καταφχαρισιόταν ο θεός. Έλαχε όμως να πέσει μια ζυνοβία ο κλαίρχος και να, δηλαδή, σαβατό βράδυ ήτανε, λέει ένα άλλο παιδάκι από τον μπακάλικο πλάι, είσαι για τσάρκα, είμαι για τσάρκα. Πήγανε στο Βάληρο στα μπουζούκια να σου και η ζυνοβία. είχε κρίκους στα αυτιά. Πέσαμε το λίπον λοιπόν, στο χαμόγελο, ρίξανε κάτι βόλτε, γαλάτωνε το πρωινό και τον πήρε η στην κάμερή στον Αγιό Νίλο καθότανε να του φτιάξει καφέ. Ε, τώρα καφέ θα πινανε οι νέοι άνθρωποι πρωί-πρωί. Καφέ δεν ήπιανε. Στις 11 πήγες ο μπάρμπα του ο κλαίρχος με κάτι μάτια σαν σουπιές της κόπιας. Πήγε στην εκκλησία ρε». «Μάλιστα» ο πήρα και αντίδωρο πε το ψέμα, το μυαλό του όμως καρφωτός η ζινοβία. Την πήρε τα απόγευμα, πήγανε τσάρκα, κόλλησε. Έλαχε τώρα και η Ζηνοβία να έχει έναν άνθρωπο που είχε πέσει μόλις πέντε χρόνια στις αγροτικές. Λεύτερη, ανοιχτά τα καλτερίνια, γύρευε να γαντζώσει. Τι δουλειά κάνεις, κατάστημα, είπε ο Δεν έφταιγε, μωραήτης ήτανε και το είχε το πονηρό μέσα του Διότι οι είναι τρεις φάρε. Μωραήτες οι σκέτοι, μωραήτες οι πονηροί Κι οι του κερατά Ο κλαίαρχος ήτουνά από τους μωραήτες τους πονηρούς Ακούει η κατάστημα, στείνεται στον τουρο <ΣΣΣ> Αγάπη μου Η αγάπη όμως δεν άχε τι να έχει τώρα Ό,τι του έδινε ο του Που ήταν πονηρό μωρά ή της του γερατά και επειδή όσο να είναι η γενέκα Θέλει τα σέα της Έκανε την τραβήχτική του ο κλαίαρχος Έβαλε χέρι στον πεζαχτά Κάνα δυο μίνους Δεν έπεσε σιλακούβα με τη φάδα ο θυός Γάζωνε το παιδάκι Και βολευόταν Ίσαιρα όμως την ψηλιάστηκε ο άλλος Έχει γούστο Δεν μίλησε Τη στείνει τον κάνει της τσακωτής Βρε παλιού... Φίε μου, φιάφηκε μπαρούτι» φώναξε την ασνομία, τον πήρανε στα ιδιαίτερα. πέστα. Στην ασφάλεια τώρα γίνεται έτσι το παιχνίδι. Σε δέρνει ένας πολύ και πλάει ένας άλλος κάνει ότι σε λυπάται. «Αστονε το φουκάρα». Κουράζεται το λοιπόν κοινος που σε δέρνει και φεύγει να ξελαχανιάσει για να άρθει να σε ξαναδεί Και σου πέφτει τώρα ο καλός». «Ρε παιδάκι μου, αμαρτία είναι να τρως ξύλο, πες τα, εγώ σε λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σε γλιτώσω, βλέπεις, είναι άγριο. «Τι να κάνεις, η ταλέση της ξανατρώς και σε το καλός και στο τέλος βαριέσαι να τρως ξύλο και ξερνάς». «Δεν τα ξερεύω, ο πλέαρχος, το με λανιάσαν, υπόγραψε και τον παράλαβο εισαγγελίας». «Η νεολαία η της διαφθύρη, τέτοια». Τον μπουζουριά σαν έντεκα μήνου έφυγε ζηνοβία και άλλαξε στέκη και κρίκο. Τώρα μέσα στη στενή τον είδω νεκτάρι ο Φούσης. Τον έκοψε ότι ήταν κοροϊδάκι και τον λυπήθηκε η ψυχή του. Γιατί μέσα, ρε φίλε? Γυναίκα. Σωματεμπόρα? Όχι, κλοπι. Ο Νεκτάρης ο ήταν ήτουν αμέσα λόγω κάτι λαθρέα που βγαλα από ένα καράβι αραγμένο του ψαβέριου. Το μαγκώσαν οι και τον τραβήξανε κανονικά. Και επειδή ο νυχτάρι ο φούση ήταν καλό πανικάράκι και φιλότιμο, δεν του άρεσε να παίρνει τα παιδιά Το δρόμο τη φυλακή. Άσχετα δηλαδή που αυτός λόγω ανάγκη τα πέρασε πολλές φορές τα μεγάλα κάγκελα, Δεν καθόσου να ρε παιδάκι μου να τρω ψωμάκι το στο τίμιο. Τον κοίταξε κιόλα έτσι με την κοροϊδίστη γυμάπα του. Τι και τον πήρε στο νίσιο του. Μαζί βγήκανε δέκα μέρες μακριά, ο Νεκτάρης και ο Κλέαρχος, και πήγε κοντά του ο Νεκτάρης. «Θα πιάσεις δουλειά». Πού? Στο λίμάνι, εργάτης. Είγε κάτι φυλαράκου τώρα ο Νεκτάρης και τους μίλησε. «Το πεδάκι καλό και κορόιδο, αλλά λόγω ένας φάρμα δεν θα το κρεμάσουμε». Έπιασε δουλειά ο Κλέαρχος. Έπιασε και ο νεκτάρης κοντά του Εκατόμερο κάματο μαζί η κάμερα Γίνανε αχώριστοι Πιο καλά δεν είναι που τρώμε ψωμί δουλεμένο Πιο καλά ήτουνε Και τα βραδάκια κυδά του κότσαρι το κατάστημα Τρώγανε και παίζανε και κανατάμι Και ο νεκτάρης μόρτις καλός και Φίνος Την έλεγε την κουβέντα του Ρε σεις Τι κατάλαβα λαδί τόσα χρόνια με τη μουτζούρα και επειδή να με παιδεύτηκα δεν θέλω το παιδάκι να πέσει στην ίδια λυσίβα, φυλακές και ασυνομίες και πονηρά, να ζήσει τίμια, να πορπατάει σαν λιονταράκι και όχι σαν λαγός Μα εσύ, επειδή είσαι εγώ, δεν θέλω ο άλλος. Καλά πηγαίνανε το λοιπόν μέχρι τη βραδιά που έπεσε στη σκάρα ο κύριος Στοτό. Έτυχε τώρα να είναι και πέδαρο ο κλέαρχος, μπράτσα και στήθια και μουσχουλα, πολύ τον εκτίμησε ο κύριος Στοτό. Ένα τεκνό μουγλια είπε στον κύκλο του. Μη με το λε, λιγούριψε η Κωνσταντία η πολίτησα που τον είχαν βαφτίσει η Κώστα. Αφού πάω κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ κατέβαινε με τα μάξι του ο κύριο Στοτό και ο νυχτάρι ο φούση την ψηλιάστηκε τη δουλειά. Α, θα μου χαλάσει το παιδί, συλλογίστηκε. Και επειδή είχε μάθει να καθαρίζει, τον φώναξε απόξω τον κύριο Τωτό. Μπορώ να σου πω. Παγακαλώ. Καθίσανε κηδά κοντά στη θάλασσα, σε ένα παλούκι που δεν είναι τσιμπαρούμε, και του εξηγήθηκε στα ίσα ο νυχτάρη. Άκου κύριε Τωτό. Τέλο πάντων άνθρωπο έχει ένα κουσούρι. Εγώ. Αν ποιο εγώ. Παγακαλώ. Τώρα μιλάμε τσίφτικα και μου κάνει συμπονηρή. Έχεις ένα κουσούρι και έρχεσαι εδώ πέρα να ψωνίσεις νεότητα Τέλος πάντων, Φίνα, Το βλέπεις στον Περέα Ναι, δικό σου και εξηγήσου όπως θέλεις Άρρωσος άνθρωπος είσαι, τι να σου πω Παρακαλώ. παρακαλείς Το παιδάκι το κλαί μακριά Γιατί αδερφέ μου ίδρωσα να το στρώσω Και θα σου πω κάτι για μένα βρωμιάριδες δεν είναι αυτοί που πέσανε στην ανάγκη Είναι αυτοί που χάσανε το φιλοτιμό τους Και πάνε να κάνουν τα γούστα τα άρρωστα, τα δικά σου Ξηγηθήκαμε Κατάλαβα Και εσύ ακόμα που τους πλερώνεις Εκτίμηση δεν τους έχεις Παρακαλώ. <Τοχε> Παρακαλούσε ο τοτός αλλά μέσα του πείσμωσε Ακούσε να σαλίτης να του μιλάει έτσι Ποιον αυτό που έχει να κάνει με τον καλύτερο κόσμο, στο διάλοπια πια. Και ο κλαίρχος του αρέσει, αχ πως του αρέσει. Τώρα μάλιστα που είναι απειγορευμένος καρπός, του αρέσει ακόμα πιο πολύ. Αυτό έλειπε, να μας σταματήσει ένα αλήτης με την επέμβασή του. Ο κύριος Στοτός πήρε όλα τα στοιχεία και ένα πρωί τελείω στοιχεία βρέθηκε στο λιμάνι. Λιμέρα. Του γένασε απόνείρευτα το παιδάκι ο κλέαρχος Και το μεσημέρι φάγανε παρέα Το βράδυ ούτε που φάνηκε το παιδάκι ο κλέαρχος Του κότσαρει το κατάστημα Του νεκτάρι δεν του πιε το μυαλό βρομιάριδες Καθώς ο βλέψης και δεν τη φουντάριζε κάθε μέρα ο τοτός με το παπιό Τον ζώσανε μονάχα τα φίδια Τι έγινε αυτός Θάμπλεξε καμιά γκόμενα τους φιλίξανε η παρέα Και να μην το ξέρω Μπορεί να την έκαν Ούτε στην κάμερη φάνηκε ο κλέαρχο, ούτε πουθενά. Να το πάτησε αυτοκίνητο. Να κάνε καυγά και τον στήσανε μέσα. Να έπαθε τίποτι σοβαρό δυστύχημα. Όλα τα βάζε με το νου των νυχτάρι. Και του κακοφαινότανε. δεν είχε κι άλλον επαρέα στον κόσμο. Και επειδή τώρα έλαχε τούτο να πέσει στο πονηρό το σοκάκι, Δεν ήθελε το παιδί να πάρει τον τόρο του. Το πρωί τράβηξε λαχανιαστό στο λιμάνι ούτε και στο λιμάνι ο κλέαχος λέει ο πιστάτης από το μεσημέρι δεν φάνηκε κάτι έλαχε μπα ο πιστάτης ήρθε ένας με παπιόν και φάγανε μαζί και μετά χάθηκε ο νυχτάρης ο φούσης γίνηκε και κίτρινος χερί ποιος ήτανε ένας με παπιόν και αυτοκίνητο τέτοιο δεν είδα αλλά μαζί φάγανε εκεί πέρα του καρατίγκα Δάγκωσε τα χείλια του να ανταματώσει ο Νεκτάρης. Μου το χαλάσανε τα γόρη. Μετά πήρε το λεχτρικό και ανέβηκε στην Αθήνα. <Το> Αμακίσε μάγκας, βρίσκει στην άκρη του κουβαριού. Ο Νεκτάρης βρήκε κάτι βρωμιάριδες που παγένανε με τους τέτοιου και τον ξέρανε τον κύριο Τωτό. Κολωνάκι, οδοστάδε και αριθμό δίνα. Απέναντι τώρα στον αριθμό Δίνα ήταν ένα κουτουκάκι που δίνε λεμονάδα και καφέ Την αίσθησε ο Νεκτάρης και κοζάριζε πω γίνεται και ποιος μπαινοβγαίνει Ωρες στη φέρμα έκανε να πέσει ο ήλιος και τον κόβει τον κλεάρχο του παιδάκι Ήταν να μην το γνωρίσει Του κουτιού ντυμένος με τα σέα σου στο εντάξει Σαλτάρει το λοιπόν ο Νεκτάρης και τον εμαγκώνει Έλα εδώ εσύ, Ούτε που το κατάλαβε ο που πω πέσαν οι σφαλιάρε. Βρωμιάρι θα σε κάνω, ρεσί. Παλιοκερατά θα σε κάνω. Εγώ νεχτάρι, σκάσε. Του ρίξε κι άλλε και μετά ρώτηξε. Είναι μέσα ο φιόγκος Με περιμένει. Να πα πά, πάρει τα παλιά σου τα ρούχα και να έρθει εδώ. Το παιδάκι ο κλέαρκο καταλάβαινε τώρα το σφάρμα του και δεν αντισήκωνε κουβέντα. Πείε μέσα, πήρε τα παλιά του τα ρούχα και ξαναβγήκε Εντάξει, κάνε μου πάσα τα καινούρια Τα μπώ για και βάρεσε την πόρτα του τοτού Έχω ένα δέμα να σου δω, με το ζόρι μέσα Έδωσε το λοιπόν το δέμα και τον άρπαξε Εγώ σε δοποίησα, είμαι κλέφτης μάλιστα Έχω κάνει πολλά μάλιστα και κάθισα και μέσα Πάρτι μου και έτσι μ' αρέσει. Αλλά τα παιδάκια του κόσμου να τα βρωμήσω και να κάνω το γούστο μου όχι κουμπαράκι. Γιατί τα παιδιά δεν σου φταίνε τίποτα αν είσαι συμπολιασμένος με λίγα. Το οποίο σου τον, το παπιόν και τι καλημέρε και τον καλό κόσμο και τι γνωριμίε και τη θέση. Αυτά στα είπα. Τ' άλλα θα στα δώσω. Το ξύλο που φάγει ο κύριο Σωτό δεν λέγε. Κι α φώναζε αχ μαμά αυτό με χτυπή. Σπάσανε την πόρτα να του τον πάρουν από τα χέρια του νεκτάρι. Κι που τον κλείσανε μέσα για καταπάτηση ασύλου και άδικη επίθεση και τέτοια πολλά, καθώς ο κύχε ευλέπεις δόντια ο κύριος Σωτός, δε καράκι τσακιστό δεν έδινε ο Γιατί βαράγανε τα τέλεια ότι το παιδάκι ο κλέαρχος περπατούσε στρωτά. Και σου λέει «Κλείστε με», αλλά δόξα τω Θεώ τον γλιτώσαμε. Νίκου Τσιφόρου «Τα παιδιά της πιάτσας» Από τις εκδόσεις Ερμή, Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου <Τι> Μουσικές στήξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακκασκέτας. Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.